Στοίχη 18-31 Το Ευαγγέλιο και η σοφία του κόσμου Ο Θεός δεν έχει ανάγκη των σοφών του κόσμου. 18 Πράγματι δε η στην θείαν δύναμή του οφείλεται η διάδοσή διότι το περί του σταυρού κήρυγμα εις εκείνους μεν που βαδίζουν τον δρόμων της απολύειας φαίνεται μορία και κουταμάρα. Οι σημάς όμως που ήμεθα στον δρόμο της σωτηρίας είναι δύναμη Θεού που σώζει. 19 Ναι τους φαίνεται μορία και δεν μπορούν να νιώσουν τη δύναμη του Ευαγγελίου και την παρουσιάζονται με την αξίωση ότι είναι σοφή. Διότι έχει γραφεί από τον Ισαΐαν που ομίλησε εξ ονόματο του Θεού. Θα εξαφανίσω τη σοφία αυτών που παρουσιάζονται ο σοφή και θα παραμερίσω σαν ανοφελή και άχρηστον την φρόνηση εκείνων που κομπάζουν με την ιδέα ότι είναι συνετή. 20. Πού υπάρχει τώρα σοφός που υπάρχει έμπειρος διδάσκαλος του μοσαϊκού νόμου. Που επιδέξει ο συζητητή της απίστου και αθέου αυτής εποχής. Δεν απέδειξε ο Θεός μωράν την σοφία των ανθρώπων που έχουν τα κοσμικά φρονήματα της εποχής μας. 21. Και η αποδοκιμασία αυτή του Θεού έγινε εν πάση δικαιοσύνη, διότι, αφού διαμέσου τη σοφία του Θεού, η οποία καταφαίνεται στα δημιουργήματά του, δεν έγνώρισαν οι άνθρωποι με την των λογική και την άλλη σοφία του των Θεών, απεφάσισε εν τη αγαθότητή του ο Θεό να σώσει όλου όσοι θα πιστεύσουν ει κάθε εποχή με το κήρυγμα που φαίνεται μωρών και ανόητων ει του σοφού του αμαρτωλού κόσμου. 22. Φαίνεται δε μωρών και ανόητον, επειδή και οι Ιουδαίοι απαιτούν υπερφυσικών σημείων για να πιστεύσουν. Και οι Έλληνες ζητούν συλλογισμούς και φιλοσοφικούς που να ικανοποιούν το περίεργο των. 23. Εμείς όμως κηρύττω με τον Χριστό που έχει σταυρωθεί. Και ο σταυρωμένος Χριστός διαμένους τους που περιμένουν τον Χριστό Μεσσίαν ως επίγειον βασιλέα είναι πρόσκομα επί του οποίου σκοντάπτουν και δεν πιστεύουν. Διαδέτους Έλληνας, ο εσταυρωμένος Θεός που δεν ενίκησε τους εχθρούς Του, παρουσιάζεται ως ιδέα μωρά και ανόητος. 24. Εις αυτούς όμως τους οποίους ο Θεός ευρεναξίους να καλέσει στη σωτηρία, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Έλληνες, κύριτο μεν Χριστόν, ο οποίος είναι Θεού δύναμις που αναγεννά και αγιάζει και Θεού σοφία που φωτίζει κάθε πιστόν. 25 διότι εκείνο που ενεργεί ο Θεός και το θεωρούν οι άπιστοι άνθρωποι μωρών και ενόητων είναι σοβότερον από τους ανθρώπους με ό,τι και αν έχουν και όση σοφίαν και αν επιδεικνύουν ούτι και το κήρυγμα του ασθενούς και δυνάτου κατά το φαινόμενον σταυρωμένου, που το ενεργεί διημόν ο Θεός είναι ισχυρότερον από τους ανθρώπους όσον δυνατή κατά κόσμον και αν είναι ούτι και ότι αυτό που σας λέγω είναι αληθέες «Παρατηρήσατε για τα πιστείτε αδελφοί σε αυτούς σας, τους οποίους ο Θεός έκάλεσε κάλεσε η Παρατηρήσατε ότι δεν είναι πολλοί από εσάς σοφοί κατά κόσμον. δεν είναι πολλοί με δύναμη και επιρροήν, δεν είναι πολλοί αριστοκράτε και με ευγενή καταγωγήν». 27. Αλλά τον αντίον εξέλεξε ο Θεό εκείνους που ο κόσμο περιφρονεί ως μωρούς και ανοίτους, για να καταντροπιάσει του σοφού αντί των οποίων επροτίμησαν ω οργανά του τα μωρά» και τους κατακόσμων αδυνάτους εξέλεξαν ο Θεός... για να καταντροπιάσαι εκείνους που έχουν ισχυράν κοσμική επιροήν. 28. Και εκείνους που κατάγονται από άσημων κατακόσμων γένους... και τους πορυφρονημένους εξέλεξαν ο Θεός... και εκείνους που δεν τους λογαριάζει κανείς διώλους σαν να μην υπήρχον... για να αποδείξει τυποτένιους εκείνους που ο κόσμος θεωρεί πρόσωπα ισχυρά και υψηλά. 29. Έπραξε δε τούτο ο Θεός... Για να μην ούτε να καυχηθεί κανένα άνθρωπος εμπρός εις αυτόν. 30. Από αυτόν δε και εσείς με τον Ιησού Χριστόν, ο οποίο έγινε σημάς τους πιστούς σοφία από τον Θεό με τη διδασκαλία του και δικαίωση με τον θάνατον και την ανάστασή του και γειασμός με την ανάληψή του και με την αποστολή του πνεύματός του και πλήρης απελευθέρωση με την ένδοξον επάνωδον και δευτέραν παρουσίαν του. 31. Έτσι, κάθε χάρη πνευματική που έχουμεν δεν προέρχεται από εμά, αλλά με το πάνει των Χριστών για να γίνει σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί. Όποιο καφχάτε ασκαφάτε αποδίδοντι τη δόξαν των κύριων και όχι στον εαυτόν του.